God Lord have mercy on this Lord I have mercy on me Take apart my baby No time you to be Καλησπαιωρίζουμε τους αξιαγάπητους αφορατός του Πλατεία Ρέβιο ε, Είναι η εκπομπή, η ώρα του κινήματο δεν πληρώνω ο ενίω ε, Κάναμε ένα διαλύματάκι μίας εβδομάδας αν δεν κάνω λάθος Δύο, Δύο. Ε, Και πανίλιστα μια ε, Βέβαια δεν απτύχαμε από τις κοινωνικέ και πολιτικές δραστηριότητες Ίσα ίσα όλο αυτό το διάστημα ήμασταν ε, παρόντες στι εξελίξει που διαγραμματίζοντας επίπεδο κινημάτων, ε, έχω μαζί μου τον Λιονίδα Παπαδόπουλο. Γεια σας κι από μένα. Εσύ ποιον έχεις μαζί σου, τον Λιονίδα Παπαδόπουλο. Εγώ είμαι αυτός, ε, και θα σας κρατήσουμε συντροφιά με την εκπομπή μας για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε, ας τα, τσεπάτς, τσεπάτς, τσεπάτς, ας. έχουμε τα θέματα της επικαιρότητα, τα οποία εντάξει βέβαια είναι επικαιρότητα εδώ και... 6 χρόνια <σχερή> <χέρι, σχερή> περίπου, αλλά έχουμε και τις πιο επικαιότητες τα θέματα του προσφυγικού κατά βάση ε, και τη νέα τροπής που παίρνει ο Ισλαμικός φονταμεταλισμός σε, σε European territory που λέμε <σχερή> και στο χωριό μας <σχερή> τη Μάνη, είμαστε εδώ συντοπίτες και εδώ στη Γομπάνη Σήμερα είχαμε και μια δράση στο λιμάνι του Πειραιά, είχε τη δράση η Λαϊκή στην οποία συμμετείχαμε και εμεί. Να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στου πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στο λιμάνι, ουσιαστικά είναι ένα σε μεγάλο γκέτος. Ναι. Ναι. Είναι εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες σκηνέ σε... ε, ε, που φιλοξενούν μέσα ανθρώπους ε, σε άθλες συνθήκες, από ψυγινή συνθήκες, ε, με, ε, ε, κατα, καταπατούνται... Ε, μια σειρά δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορούσα να μην καταπατάτε κάποιος, καταπαθούνται όλα. Δηλαδή τι δεν καταπατάτε, Είναι κάποιοι έχεις. άνθρωποι που θα έχουν έρθει από εμπόλεμες περιοχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε μαζί με την Τουρκία, συναποφάσισα στο τέλος πάντων, σε να βράδυ να καταπατηθούν οι διεθνείς ε, Ουσιαστικά οι πρόσφυγες πολέμουν να μην μπορούν να μεταφούν όπου επιθυμούν προκειμένου να ζητήσουν άσυλο περιπτώσει και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Συνθήκη της γενέυσης κατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνέ δίκαιο. Και επίση ε, οι συνθήκε στις οποίες ζουν αυτή τη στιγμή λόγω των ελλείψεων και των επαρκών εγκαταστάσεων κτλ. Α, είναι άθλιες, είναι τριτοκοσμικές και κρατική παντελούς ε, απουσίας θα λέγαμε. Έτσι, ε, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό γίνεται σκόπιμα ή αν γίνεται λόγω... Τη Αφραγκεία που μα δέρνει, αλλά φαντάζομαι λίγο πολύ και τα δύο. Yeah. Και, και στην Ιδωμένη, πόσο μάλλον. Yeah. Δεν διδωμένη, είναι Ιδωμένη, γιατί και αυτό πήγε και για άλλου. Αλλά διδωμένη, στην Ιδωμένη, ποτέ δεν το ελληνικό κράτο δεν αναγνωρίζει επίσημα ότι είναι ένα σε κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στου επίσημα αναγνωρισμένου, παρόλο που ο Κουρουμπλή μα μίλησε για Χίλτον mm. κτλ., mm. έχουμε... mm. βλέπουμε άθλιε συνθήκε κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν θέλουν στην Ελλάδα. Αλλιώ δεν θα μένανε εκεί πέρα, οι οποίοι ε, θέλουν να μεταβούν σε άλλε χώρε τη κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, και από την άλλη βλέπουμε και ένα, δηλαδή μέσα από αυτήν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού δικαίου, το οποίο το μετατρέπουν οι μεγάλοι τη Ευρώπη σε κουρτελόχαρτο μέσα σε ένα βράδυ ουσιαστικά, ε, βλέπουμε και το φασιστικό πρόσωπο μόλι τη Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε τι είναι ο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα, ιδεολογικό πυρήνα. δεν είναι καθόλου μια ένωση αλληλεγγύης των λαών και εν ενός αστικού τύπου καπιταλισμού περιπτώσει με μια στοιχειώδη ευγένεια και μια, μια στοιχειώδη, ε, ε, με ένα στοιχειώδη σεβασμό πούμε, δικαιωμάτων φυσικών no. και υποστάσεων ε, αλλά είναι πραγματικά κανιβαλικού τύπου ε, αυτό που θέλει ουσιαστικά είναι η εξόντωση αυτών των ανθρώπων, αν γινόταν, η εκμετάλλευσή του καταρχά. Τουλάχιστον αυτών obama... που πλέον ζουν, γιατί είναι και ένα μερίδιο ή... το οποίο χρειάζεται και του πλεονάσματο εξόντω. Ναι, Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια φάση δομική κρίση του καπιταλισμού, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Σε τι υπόβαθρο συμβαίνουν όλα αυτά τα γεγονότα αυτή τη στιγμή. Ε, ότι υπάρχουν υπεύθυνοι με ονοματεκόνημα και αυτά λέγονται οι υπεριαλιστικέ δυνάμει και στην Ευρώπη και διεθνώ, οι οποίοι έχουν ε, προσπαθώντα να ασκήσουν άμεση επιρροή στι περιοχέ ε, που έχουν έντονη γεωστρατηγική σημασία, όπω είναι η Μέση Ανατολή, ε, έχουν προβεί σε υπεριαλιστικού πολέμου το τελευταίο διάστημα, mm. διαλύοντας ουσιαστικά ολόκληρη τη Συρία και άλλε χώρε, όπω είναι το Ιράκ, το Αφγανιστάν κτλ., για να επιβάλλουν τα δικά του συμφέροντα. Να μοιράσουν την τίτα όπω του συμφέρει τον καθένα, οι σφαίρε επιρροή ουσιαστικά να ε, γίνει μια αναδιανομή τέλο πάντων. Ε, και βλέπουμε ότι φυσικά όλα αυτά, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί περνάνε πάρα από ανθρώπινε ζωέ, δεν αποτελούν απλά οικονομικέ μεταβλητέ και α πούμε μια θεωρία παιχνίων σε θεωρητικό σύστημα ή σε επίπεδο αριθμών. Α, ακριβώς, ε, και αυτό που θα ήθελα να πω επίση είναι το πιο προκλητικό από όλα, δηλαδή όταν το ζύσαι από κοντά και βλέπει αυτού του ανθρώπου, το τι καθημερινά. Οι οποίοι ζητούν απλά το αυτονόητο δικαίωμά του, το κατοχυρώνουν και το διεθνέ δίκαιο. Δηλαδή δεν ζητούν κάποιο είδου πολ... πολυτελή διακριτική μεταχείριση, ούτε κάποια πολυτέλεια είναι αυτό που ζητούν. Είναι να ζητήσουν πολιτικό άσυλο σε κάποια χώρα, ας πούμε, στην οποία θα μπορούν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά του. Το πιο προκλητικό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν του παρέχουν αυτό που θα είναι υποχρεωμένοι να του παρέχουν, έχουν προκαλέσει και αυτή την κατάσταση, το των του κτλ. Οπότε γίνεται δύο φορέ. Γενικά ήταν πάρα πολλά, πολλά προβλήματα τελικά. Είναι δηλαδή ε, η κατάσταση κατά την οποία η Τουρκία, για παράδειγμα, έχει εκφράσει να μιλάει για τρομοκρατία, ή για καταρχά να εξισώνει την τρομοκρατία του ISIS με την τρομοκρατία εντό εισαγωγικών του με του YPG και των Κούρδων, ακόμα, ακόμα και εκείνων οι ε, οποίοι είναι δημοκρατικά εκλεγμένοι μέσα από ναι. τι εκλογέ τη Τουρκία, τι εθνικέ εκλογέ, εκείνων του κομματιού των Κούρδων. Ε, γιατί λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον ε, τρομονόμο για να πούμε ουσιαστικά ακόμα και αυτούς οι οποίοι προτρέπουν ε, ιδεολογικά τους τρομοκράτες σε τρομοκρατικές ενέργειες ε, και τους εξώνουμε τους τρομοκράτες του ΆΙΣΙΣ, του οποίους ουσιαστικά δημιούργησαν, βολήθησαν στην δημιουργία. Του εξέτρεψαν, από... του εξόπλισαν, ε, αγόραζαν το λαθραίο πετρέλαιο, κοψοχρονιά, ουσιαστικά έπαιξαν ένα άτυπο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, κάτω από το τραπέζι, προκειμένου να μπορέσουν να αποσταθεροποιήσουν την ε, ε, συριακή κυβέρνηση, τον Άσαντ, ε, και να μπορέσουν να διεκδικήσουν ωφέλη μέσα από αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Σωστά. Ε, και, ε, ε, έχουν υποχρεώσει οι Τούρκοι να μιλάνε για τρομοκρατία, έχουν υποχρεώσει οι ΗΠΑ να μιλάνε για και το φράσος οι Ευρωπαίοι να μιλάνε για τρομοκρατία, να μιλάνε ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα στην Ελλάδα για να μην έρχονται οι τρομοκράτε, όπου οι περισσότεροι τρομοκράτε ουσιαστικά, αυτοί που κάνουν τι τρομοκρατικέ ενέργειε, είναι Βέλγοι πολίτε, ε, μουσουλμάνοι Βέλγοι πολίτε, οι οποίοι περιθωριοποιημένοι τόσα χρόνια, δεύτερη και τρίτη γενιά, περιθωριοποιημένοι, γετοποιημένοι ε, τόσα χρόνια ουσιαστικά ε, προ προβήκαμε στο απονεμένο διάδομα, το οποίο δεν ήταν οι επιθέσεις αυτοκτονίες, ήταν ουσιαστικά να καταταγούν σε φονταμενταλιστικές οργανώσει σε μπάσεις περιπτώσει, όπως μπορεί να συμβαίνει αντίστοιχα, να εκφασιστούν κατά μία έννοια, εντάξει. Ε, Όπω συμβαίνει αντίστοιχα ας πούμε, στην Ελλάδα με έναν διαφορετικό τρόπο, οξόγω, με την ε, προσφορές ε, αντιλήψεις, και ε, φασικές, ε, ε, ε, ε, ναζιστικές ε, αντιλήψεις. Μια μερίδα του κόσμου, ας πούμε. Ε, το, του το, του εξαθλειωμένου κόσμου σωστό. που έχει, που έχοντα. Ναι, να σωστό. Ε, εντάξει, γενικά υπάρχουν πολλοί παράγοντε, Είναι πολύ, ε, πολύ σύνθετο, αλλά ταυτόχρονα και απλό ζήτημα αυτό του προσφυγικού, ας πούμε, και το πώς δημιουργήθηκε και πώς μπορεί να επίση. Ε, ακούω και στην τηλεόραση με στη διάφορα μέσα έτσι, ε, συστημικού τύπου ε, αναλύσει περί για το τι δημιούργησε το προσφυγικό, πώ μπορεί να επιληθεί, ότι δεν μπορεί να επιληθεί έτσι εύκολα κτλ. Ε, είναι αλήθεια ότι είναι απλό να επιληθεί ένα προσφυγικό πρόβλημα. Αν σταματήσει, γιατί αυτό που το δημιουργεί, γίνει σιωργό, γιατί δεν να φεύγουν οι εμπορευματικέ δυνάμει από τι χώρε αυτέ, Γεράξ, Ιρία, Αφγανιστάν και οτιδήποτε άλλο κράτο. Να πείσουν του λαού. Να αυτοδιατεθούν, να αποφασίσουν για τις στίχες του, τι θέλουν να πούμε. Να μην γίνουν εκλογέ ή αν υπήρχαν εκλεγμένε ηγεσίε, ξέρω εγώ, ε, να διατηρηθούν κτλ. Να αφήσουν του λαού να αποφασίσουν για τι στίχες του. Να φύγουν από τι περιοχέ αυτέ. Αλλά αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Μιλάμε για περιοχέ οι οποίε ε, αποτελούν και οι ίδιε πηγέ πλούτου, α πούμε, σαν αφορά πετρέλαιο, φυσικό αέριο, είτε ε, περάσματο και, και ότι όλα γίνονται. Με βάση του οικονομικού κίνημα, και, και επειδή αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμός βρίσκεται σε αυτήν την κρίση, οι καπιταλιστέ δεν θα έχουν το προσκήνιο της ιστορίας έτσι, και επειδή ο υπερρεαλισμός αυτού είναι ένα, ένα δομικό στοιχείο ε, της προσπάθειας διεξόδου του καπιταλισμού από την κρίση, που η διέξοδος φυσικά δεν θα είναι συνολικά και υπέρ και των εργαζόμενων και των καπιταλιστών, θα είναι ο καπιταλιστός, θα έχει αί και αυτό βλέπουμε ότι λαμβάνει χώρα σε όλες αυτές τις περιοχές και θα δούμε αυτό να συνεχίζει να συμβαίνει φυσικά οι εμπεριαλιστικές συγκρούσεις θα έχουμε όπως και έχουμε ήδη αυτά που συμβαίνουν συμβαίνουν έτσι και αλλιώς και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους και με τους Σαουδάραβες και με τους Τούρκους και από εκεί πέρα τα θέματα θα είναι όντω οι και από εκεί πέρα Ακόμα και στα συμπτώματα αυτής της νόσου, η οποία είναι πολύ δύσκολη να αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο και να εκκριζωθεί στην βάση τη ας πούμε, και στην γεννωσιοργότηση αιτία. Ακόμα και τα συμπτώματα βλέπουμε με πόσο μικροπολιτικό τρόπο, ας πούμε, διαχειρίζονται ε, τα συμπτώματα από τι χώρε αυτές, ε, που ουσιαστικά δεν θέλουν... Ε, δηλαδή, τώρα που μπήκαμε στη διαδικασία και έγινε μια συμφωνία με την Τουρκία, η οποία έλεγε Ρητός, ότι εθελοντικά οι χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν κάποιους ε, πρόσφυγες. Τι πάμε να πει εθελοντικά, εξώ από την Ελλάδα, <laughs> δηλαδή, Ελλάδα όλοι έρχονται εκεί. Αλλά τι θα πει εθελοντικά, δηλαδή θα πει ξέρω εγώ ότι η Ισορανία φέρτε ε, μου χιλίου. <laughs> δηλαδή τι είναι αυτή, τι δημοπρασία είναι αυτή και ποιος ελέγχει κτλ. Δηλαδή ακόμα και τα συμπτώματα δεν μπορούν και δεν θέλουν να τα αντιμετωπίσουν. Γιατί μεταξύ υπάρχει και μια άλλη διάσταση στην Ουγγαρία, η οποία έχει αρκετά εργοστάσια γερμανικών εταιριών, για παράδειγμα, στο έδαφος τη Υψώνει τύχη, έτσι, για να μην πάει και το, το εργατικό δυναμικό, το φθηνό, στη Γερμανία, πέσουν οι μισθοί στη Γερμανία και φύγουν τα εργοστάσια, ας πούμε, από την Ουγγαρία, στη Γερμανία. Υπάρχουν και τέτοια domino effects, α πούμε, που έχουν να κάνουν φυσικά με τα κέρδη, τον... Ε, ολιγαρχιών, των εθνικών ολιγαρχιών καταμιένεστη, δηλαδή ποια είναι τα συμφέροντα της Ούγγρικης αστικής τάξης και της Γερμανικής καταπέκτας, γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν εθνικές αστικές τάξει, ε, έτσι απλά, ας πούμε, να τις τοποθετούμε. Ε, και το άλλο που θα ήθελα να πω, άλλο παράγοντα είναι ότι ε, με, τον, ε, με την ε, κατάπαυση του πυρός κατά μία έννοια με την αυτοδιάθεση των λαών, έτσι, και με την επιβολή για ε, τις αυτοδιάθεση όμω, ε, την επαναφορά τη δημοκρατία όπου υπάρχει, ε, ή όπου δεν υπήρχε τέλο πάντων με την κατάσταση δημοκρατικών σχέσεων, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λαοί που δεν θέλουν δημοκρατία, στην, ε, κατά βάθο, ε, το άλλο που θα γινόταν θα ήταν να αφοπλιστούν και ε, απόψη επιχειρημάτων, όλε οι ακροδεξιέ απόψει, ε, όλο ο Ισλαμικό φονταμεταλισμό, α πούμε, δηλαδή δεν θα υπήρχαν μετά οι, οι, τα έπεια που κάνουν τον κόσμο, ας πούμε, είτε τους μουσουλμάνους να ρίσουν σπαστικοποιούνται προς μια τέτοια φονταμιδαλιστική άποψη, ας πούμε. Γιατί αν δεν υπάρχουν εμπειραλιστικές δυνάμεις στο έδαφος, ας πούμε, των αραμπικών χωρών, τότε δεν θα υπάρχει έδαφος για να αναπτυχθούν και να βρουν εδίκο αότα, ας πούμε, για τις αντιλήψεις. Τι θα πει μετά το συλλαμικό κράτο του Άραβες, αφού θα έχουν αποσυρθεί οι δυνάμεις υποτεί, δηλαδή, έτσι Έτ και τους φασίστες και τα λοιπα ναι, δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα ιδεολογικό χτύπημα. Ναι. Εντάξει, από την άλλη, αν θέλουν βρίσκουν mm, λόγους, ας πούμε, για χαμένες πατρίδες ναι, λε... ή ναι, για τα άλλα ακόμα. μα ο οντεραλισμός είναι καπιταλισμό. Εντάξει η Ελλάδα πώς αναπτύχθηκε, ας πούμε, πώς αρχίζει ναι, και εντάξει. το Άζ, το Αγώ Εντάξει τώρα μιλάνε ιδεολογικά για χαμένε πατρίδες, μιλάνε για τους λαφροεισβολεί. Δεν περιλαμβάνει πόσο πιλανά, μεγάλη πίδα. κοινωνική γύρωση έχει τώρα, όλα έχει τη συντριπτική γνώση του κόσμου. Είναι κοφάνη του κόσμου που παραιώνει τη χώρα. Έτσι και ο μέσο πολίτη λέει: Μήπω έχουν δίκιο, ενώ αλλιώ εντάξει πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αυτά εντάξει είναι μεγάλο ζήτημα. Κατά την άποψή μου η στο παρόν, γιατί. Ο καπιταλισμός είναι υπερεαλισμός, και πρέπει να γίνει μια σύνθετη πάλι και αντικαπιταλιστική και αντιεπερεαλιστική. Είναι η δημιουργία ενός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταρχά να μην δημιουργηθεί αυτό, δηλαδή ο φασισμός τη Ευρώπη, να μην ε, ποτίσει του λαού, αυτό το συνέστημα, έτσι, αλλά είναι επικρατήσει το ακριβώ αντίθετο, δηλαδή ένα αντιπολεμικό κίνημα αντιπερεαλιστικό, να στραφούν ενάντια στι κυβερνήσει του οι λαοί τη Ευρώπη. Που συμμετέχουν σε αυτέ τι σύνορα ουσιαστικά. Και στο ένα βαθμό υπάρχει αυτό. Δηλαδή υπάρχει στην άκρη του μια του κόμματο. Όχι, δεν υπάρχει ένα. Δεν δηλαδή, είναι ένταση του βαβαρδίζουν όμω δηλαδή, δεν είμαστε αμέτωχοι σε όλο αυτό. Εγώ πιστεύω υπάρχει ένα. Αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί. Ε, φυσικά δεν είναι μετάλλωτη οποιαδήποτε ε, έκφραση ας πούμε ισλαμικού φονταμεταλλισμού που εκφράζεται δηλαδή, κάπου με τρομοκρατικέ ενέργειε σε απλό κόσμο. Mm. Δηλαδή εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό με καμία ένταση αλλά απ' την άλλη πρέπει ο κόσμο να στραφεί ενάντια στη μεριά του προβλήματο που τη γεννούν οι επιλογές των κυβερνήσεων των χωρών αυτών των ευρωπαϊκών κρατών για να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό αντιπολεμικό κίνημα, αντιπεριελιστικό, που να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιους όρους για να αλλάξουν τα πράγματα. Μόνο έτσι, κάτι την άποψή μου, γίνεται αυτό. Πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα φυσικά. έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό, να εφαρμοστούν δηλαδή ως το ιστιχειώδη ε, του αστικού διεθνού δικαίου α πούμε. Ε, και σε δεύτερη φάση να δούμε πως ε, μπορεί να γίνει η λαοί σε συνεργασία μεταξύ του και οι αραβικοί και οι ευρωπαϊκοί να μπορούν να βρουν κάποιες ε, λύσεις ε, για τα συμφέροντά τους τα το οποία είναι η κοινά. Εντάξει η α. κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα δεν τα πάγει πολύ καλά στα ζητήματα. Εντάξει, Εντάξει δε, δεν... και δεν μπορούν και δεν θέλουν και έχουν και βασικά Με το είναι... πλέον... Δε... Ω ε, προτεκτοράτο. Λιονίκα, <συλίων> νοιονί. Κανονικό προτεκτοράτο. Λέω πλέον ουσιαστικά λένε σε όλα ναι. <συλίων> είναι εντελώ και κιόλα να διαχειριστούν το οτιδήποτε. <συλίων> δηλαδή, ακόμα και σε τεχνικό επίπεδο είναι χάλια. Ακόμη και σε <συλίων> παγκοσμιακό, βλέπουμε τι δηλώσει. Α πούμε, βγαίνει η χαρά και η Και λέει: Φαλείτε το δημογραφικό με του πρόσφυγε, λέει: το δημογραφικό. Δεν έχει να κάνει με το οικονομικό, ας πούμε. Λίγη Η καταλήξη άνθρωπη είναι πορτοκάλια, τι οποίε προσθέτει και πρέπει να. ή ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει 20 εκατομμύρια για κάποιο λόγο, αλλά αν μπορεί να ταΐσει 5 ή αν η ανεργία είναι στο 50% αύριο, ας πούμε. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση μεταξύ Το δημογραφικό είναι κάτι ανεξάρτητο. Α πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να ζωθεί στι καρέκλε ουσιαστικά με η οποία άγεται και φέρεται. Η οποία χρησιμοποιεί επικοινωνιακά τερτύπια, ψέματα και μούρφε. Και, και με τη Μακεδονία, δηλαδή, χρησιμοποιεί κάτι τη ποιού, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω να πούμε. Εξού και όταν προσπαθούν να προσανατολίσουν που αφιφτόχεται, δεν μπορούσαν να προσανατολίσουν. Εντάξει, είδε και αυτό τώρα που μπορεί για δέκα μέρε. Ο Μουζάλα είπε Μαγελωνία, μετά ο καμένο το είπε εξεφιγμένοι γκόμπν Δηλαδή, κάπω που παίξαν αυτό το δεκαεμάκι. Εντάξει, πόσο προσ... προσανατολίστηκε για λίγες μέσα στο αλλά πόσο... επανήλθε μετά έξτε. τα προβλήματα. Μετά το τον καμμένο, που τα αφρήκαν, τα ξαναφτιάξαν. Μα πρέπει να υπάρχουν ειδικά ροξούν, ας πούμε, το με την καρέκλα σωμαστε, αφήκαν, λοιπόν, δεν πες. Τίποτα, Είτε, <στονίκη> είναι μεγάλη ναι, είναι όλη εποχό. Εντάξει, ο μου τώρα και κάνουν το να ε, λέει και αυτό είναι αυτό το σκοπός για τον κόσμο, εντάξει, για τους σύνειδους και το ξέρουμε, να. αλλά εντάξει, από ποιος πού πούμε, να είναι και για τον κόσμο αυτό το σκοπός να μείνει ο ΣΥΡΖΑ και η στην, στην κυβέρνηση. Ε, η χώρα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, ε, πίσω από όλο αυτό το επικοινωνιακό τρίκ και με το προσφυγικό εμπολής, γιατί ο Σύριτ αυτό που λέει είναι φιλοπροσφυγικέ, φιλομεταλιστικέ κορώνες και τίποτα άλλο. Μόνο αυτό το συνδέει με το αριστερό του παρελθόν και τίποτα άλλο. Συνεπώ έχουν βγει και δεμένοι από τοπικέ οργανώσει, κεντρικά στελέχη κτλ. να το παίζουν ιστορία. Και με έναν τρόπο άκουστο προ του υπόλοιπου εθελοντέ. Δηλαδή να πελώσουν, να κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ένα ιδιοστορικό ζήτημα του που συνδέεται με την αριστερά. Και παράλληλα κάνουν εκεί τα τάτσι μίτσι κότσι με το κουαρτέτο. Προσπαθούν να περάσουν παράλληλα το νέο φορολογικό, το νέο ασφαλιστικό, αγροτικό, κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά σε έναν πραγματικό αρμαγερδόν μεταρρυθμίσεων που θα εξοντώσει και τη μεσαία τάξη. Όλα αυτά που yeah. λέγαμε το μεταξύ πιο πριν για τα κόκκινα δάνεια κτλ. και τον τροποποιημένο νόμο Κατσέλη που είναι επιταχύρο και ολοκαριστίο, όλα αυτά. Ε, μπορεί να ήταν μια χαμένη κουβέντα όλοι του προημόνου καιρού γιατί απλούστα τα, τα πράγματα μπορεί να είναι πάρα πολύ χειρότερα στο τέλο. Ναι, μπορεί να φταστούν ε, καλά να παραδερθούν Οι δανειστές θέλουν τα χειρότερα ουσιαστικά yeah. ε, Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ουσιαστικά πέρα από κάποια επικοινωνιακά ε, ε, επικοινωνιακούς τσακομούς που κάνει και τα λιβάγια μετά φύγαν και θα ξαμάθουν οι δανειστές και το κάθε εξής Το τέλος θα υπογράψει όλα, είναι ε, ήδη πήρε και τα έξιμα από τον Σόιμπλε και τον Σαπέν που αυτό γενικά δεν είναι και πάρα πολύ καλό για μα. Ε, σημαίνει ότι εντάξει τα βρίσκουμε <χι> ε, και αυτό πρακτικά στις ζωέ μας θα σημαίνει πάρα πολλά γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που θα αλλάξει μας, έτσι; Ναι. Αυτό που θα αλλάξει τι ζωέ μα θα είναι το νέο ασφαλιστικό. Δηλαδή, τι εισφορέ θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, θα βγαίνει σε σύνταξη, αν θα υπάρχει εργαζόμενο, πόσα απολύσει θα γίνει με το νέο ασφαλιστικό, πόσα χρόνια θα πρέπει να δουλεύει, τι θα γίνει όταν δεν δουλεύει, αν θα έχει ουσιαστικά σύνταξη και συντάξει θα κοπούν, τι θα γίνει με την υγειονομική και την φαρμακευτική περίθαλψη. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητήματα. Πότε θα φορολογείτε, πώ θα φορολογείτε, θα όπως υπέρνει το σπίτι, όλα αυτά αλλάζουνε. Ναι. Ε, και αλλάζουν ε, με έναν τρόπο που βασιθιλεί πραγματικά και η μεσαία και τα ε, δυοχαρακτηριστικά στοιχεία μπορούμε να φέρουμε σε σχέση και με το χρηματοπιστωτικό σύστημα που καταδεικνύουν, ας πούμε, το πώ δεν έχουμε δει ακόμη το, το τσουνάμι που έρχεται, ας πούμε. Ε, και έρχεται να προσθεθεί στα προηγούμενα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή είναι μέτρα πάνω στα ήδη υπάρχοντα μέτρα. Και αυτό τα κάνει ακόμη πιο σκληρά, α πούμε και νεοφιλελεύθερα και αντιλαϊκά. Είναι το πρώτο ζήτημα το ότι εκτός από κόκκινα δάνεια θα επιχειρηθούν να φωληθούν σε funds ακόμη και τα εξυπηρετούμενα δάνεια, σε πακέτα πράσινων κατά μία έννοια και κόκκινων δανείων που προτείνουν να πιο ελικιστικά στα κερδοσκοπικά funds, το οποίο είναι σημαντικότατο να Αν αναλογιστούμε ότι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τα δανειά τους είναι υγιείς, ότι τα φάντια θα προσπαθήσουν να εισχωρήσουν και με το χικά κεφάλαιο για τα διοικητικά συμβούλια και αυτών των ε, εταίρειών, προκειμένου να αλώσουν πλήρω πρωτογενή τομέα μέσω τη ε, υφαρπαγή τη αγροτική γη, ε, το δευτερογενή τομέα, όποιο έχει μείνει τέλο πάντων στη χώρα, ε, μέσω τη απαλωτρίωση ουσιαστικά ε, των υγιών ε, βιομηχανικών επιχειρήσεων, και το τρίτο τομέα μέχρι, μέσω των δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων, που θέλουν να μπουν και στον τομέα. Έτσι. Ε, αυτό είναι το σχέδιο ας πούμε, που αφορά την ε, πλήρη φαρπαγή και άλωση της ε, εθνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα, δεύτερο δευτερογενής και τριτογενής τομέα παραγωγής ε, και το δεύτερο είναι σε σχέση με τα εργασιακά που και το βουντού αλλά και το υπόλοιπο, υπόλοι, τα υπόλοιπα τρία μέρη του κουαρτέτου ε, θέλουν να προχωρήσουν σε ομαδικές οι οποίε πρώτα και κύρια θα αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή να απολυθούν υπάλληλοι, μαζικά, πολλές χιλιάδες, αυτός είναι ο στόχος, ε, και αυτό θα γίνει αφού πρώτα προηγηθεί μια ε, ε, εξτρατεία εθελουσίας εξόδου ας πούμε υπαλλήλων, περιμένει να λεκλογηθεί πρώτα αυτή η διαδικασία, προκειμένου να προχωρήσουμε μετά ε, στην θέσπιση της... Ε, των ολιματικών απολύσεων που μετά έχει να γίνει πραγματικά μακελιό στο θέμα τη αγορά-εργασία. Η ανεργία ήδη έχει φτάσει στο 25% και αναμένεται να αυξηθεί. Η ύφεση θα έχουμε και τον επόμενο χρόνο και τον μετέφετο επόμενο. Αν δεν έχουμε, θα είναι καθαρά επειδή θα έχουν μπει βάση για να γίνουν ειδικέ οικονομικέ ζώνες και εκμεταλλευόμενε το προσφυγικό ζήτημα και τα νέα χέρια εργασία, α που θα προέλθουν από του πρόσφυγε που θα μείνουν μόνοι στη χώρα. Και, σειρά, και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία προωθούνται ας πούμε, με ταχύτητα τους ρυθμούς και θα προωθηθούν το επόμενο διάστημα προκειμένου όλο αυτό το μπροστοβαρές σχήμα μεταρρυθμίσεων να τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο και να μείνει η χώρα ένα έρημο τοπίο πλέον, σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο φτώχειας, σε όλα τα επίπεδα μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό των συμπολιτών μας, τον συμπατριωτό μας που βρίσκεται κάτω από τόρια της φτώχειας έχει ξεπεράσει το 50%. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα, τριτοποσμικής χώρας. Ε, μην πούμε για την ανεργία, μην πούμε για το δίκτυγι, ο οποίο μετρά την ανισότητα ε, μεταξύ των ε, κατοίκων μιας χώρας ε, και δείχνει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί ε, τα χρόνια των νημονίων. Ε, έχει πέσει το 0,45% ε, το οποίο δείχνει ότι από την κρίση δεν βγήκαν όλοι ζημιωμένοι. Η πλειοψηφία βγήκε ζημιωμένη, δηλαδή με σέταξη που φτωχοποιήθηκε και τα κατώτερα στρώματα και αναμένεται να φτωχοποιηθούν περισσότερο. Είδαμε με το φορολογικό που είπε ότι α πούμε θα ζητάνε αφορολόγιο το 4.500 ευρώ. Δηλαδή αυτό πλήττει ακριβώ, ε, <Σελίδευνα> ή το ασφαλιστικό, ποιου θα πλήξει, το ότι. Η καθάριση υπηκούρικων, όλα, όλα αυτά του το ΕΚΑΣ και τα λοιπά, δηλαδή, τα κατώτερα στρώματα πλήτττει. Ε, βλέπω ότι υπάρχει μια ταξικά μεροληπτική πολιτική που εφαρμόζεται υπέρ των ισχυρών και κατά των ε, κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Σε αυτή τη διαδικασία έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, την υπηρετεί πλήρω αυτή την πολιτική. Ε, ενώ εξήγηλε τελείω το αντίθετο πούμε, το προηγούμενο διάστημα και αυτό ήταν το συγκριτικό του πλεονέκτημα και σε επίπεδο ηθικό και σε επίπεδο πολιτικό, υποτίθεται. Ότι δηλαδή, ναι, μεν θα πάρει σκληρά μέτρα, αλλά το βάρο θα πέσει ε, στου πλούσιου. Γίνεται ακριβώ το αντίθετο. Και εδώ αντιλαμβανόμαστε πλέον και αυτό που είπες επίσης, ότι οι άνθρωποι αυτοί πλέον δεν έχουν κα, καμία σχέση ας πούμε με το αριστερό παρελθόν που επικαλούνταν ότι είχαν τελος πάντων, ε, αλλά είναι εμπολοδόχοι ε, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολυγαρχίας, του Διεθνούς Κεφαλαίου, των Μονοπωλίων ε, και όλο αυτό τελος πάντων που θέλουν να καταστήσουν τη χώρα μας μια απικία και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αυτό, αυτή είναι μια έτσι γρήγορη ανάλυση του τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο διάστημα. Ε, το, οι διαπιστώσει είναι καλές. Από εδώ και πέρα ο κόσμος που τουλάχιστον ενεργοποιείται πολιτικά και δραστηριοποιείται πρέπει να βρεθεί σε συλλογικούς χώρους, να οργανωθεί ε, και να οικοδομήσει την εναλλακτική πρόταση για τη χώρα. Αυτό είναι το βασικό για μένα, το και το ε, μια εναλλακτική πρόταση οποία θα είναι βιώσιμη, θα είναι ρεαλιστική, θα, θα απαντά και στα άμεσα προβλήματα, δηλαδή με την άμεση ανακούφιση των φτωχών στρωμάτων, ε, αλλά και στα πιο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όπω είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα, όπω είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγή, η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματο. Τα βήματα αυτά που είναι απαραίτητα προκειμένου να βγούμε από το τον ζυγό, ας πούμε, τον απικιοκρατικό που έχουμε. Από την ίδρυση, τα λέγαμε του νέου εκλεκτού κράτου. Αλλά τώρα που έχει φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, η αγχώνη να έχει σφίξει γύρω από το λεμό. Αγχώνη, δηλαδή, αγχώνη, ναι. Κάτι σε αυτά. Ε, η οικοδόμηση εναλλακτική πρόταση για μένα πρέπει να είναι η προτεραιότητα το επόμενο διάστημα. Μαζί με του αγώνε, φυσικά, όπω και εμεί στα Ελληνοδικεία, ε, στο θέμα τη ε, αναχέτηση τη ανθρωπιστική κρίση σε επίπεδο πούμε, κοινωνικών αγαθών. Ο κόσμο να μπορεί να επιβιώσει, δηλαδή να τη βγάλει από αυτή την κρίση τουλάχιστον μέχρι η εναλλακτική πρόταση να βγει σε ένα τέτοιο βαθμό και να μαζικοποιηθεί, ας πούμε για έναν κτήμα του κόσμου, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν προοπτικές γι' αυτό, να γίνει, δηλαδή αυτή η πρώτη σύντος να βρει έδαφος, ε, και παλέπουμε για αυτά καθημερινά. Κι άλλα, ε, δεν βλέπω... Για πες τίποτα, μας βρίζει ο σύντροχος ο Μπουρνούς. Ο Μπουρνούς, ναι, για πες τίποτα. Μας βρίζει ατομικά ή... Ατομικά, δηλαδή, Α, Πολιτικά. σε λογικά. Λέω ότι είμαστε πολιτικό περιθώριο αυτά που κάνουν τραμπουκισμοί που κάνουν ε, το, με τον ΣΥΡΖΑ τότε με τον παπά χθε. Α, για το... το πάρω, ναι, καθώς. βράβο. Ε, τέλος πάντων ρε παιδί μου, εντάξει, πήγα, ε, πήγαμε, εκεί στην εκκλησία με τον παπά. <laughs> εκεί δε ε, Λέει καταρχάς, λέει τα... ΛΑ, είναι πολιτικό περιθώριο με αυτό που κάνανε στον παπά. <laughs> ε, ε, δεν είναι... το λέω τώρα σε ελεύθερη μετάφραση. Εντάξει, ωραία. Οκ. Okay. Ε, <laughs> Εντάξει τώρα εντάξει. για να το λέω ο κάτι θα ξέρει Ναι εντάξει εγώ δεν μπορώ να... Δηλαδή όταν μιλάνε άνθρωποι ας πούμε τείς να μισείς μετά Οκ, ε, okay. ε, ε, εντάξει... Ε... Ε, είπες, είναι τραμπούκο ο Μπουρνός, το ξέρει. Σαν... Ναι, δεν δεν σε πληκτρολογιακό, Δεν είναι σε Ξε, ξε, ε, Ξεθάβηση είναι για το τσεκούρι του πολέμου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι, δηλαδή, δεν είναι θέμα του συγκεκριμένου μόνο. Είναι η άμυνα ενό μπλόκ, ας πούμε, ε, που βρίσκεται γύρω από τον Τσίπρα, έτσι, που είναι ηγεσία, ουσιαστικά, του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν πολιτικά όλα αυτά τα μπλούζια. Είναι γύρω από τον Τσίπρα, έτσι. Ε, δεν μπορούν... ε, θα μπορούσαμε ε, να πω ότι είναι το μπουρνούζι του Τσίπρα. <laughs> κύριε, πει, είναι... Το δικό. βρίσκεται α. λίγο μέσα από το περιφόριο, τη στιγμή. Mm. Δηλαδή είμαστε εμεί περιθώριο... Όχι. Mm. Δηλαδή το περιφόροι μάλλον είναι κάτι συζητή που είναι έξω από το ίδιο, ο μπορούν είναι εκεί στα όρια ας πούμε, το περιθώριο. Okay. Είναι υπερυφοριακό, είναι... δηλαδή, τη... του Μαξίμου. Όχι Όχι, ο μπορεί είναι ο κρογωνικό γλυφό του μαξί. Ναι, ενστελέψει. Εντάξει, ε, είναι... δεν είναι περιθώριο. Δεν δε είναι. Δε είναι, δε είναι. Δε. Δεν μπορεί ακούγεται, γι' αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ξέρω. ο Δαγασάκι, Σταφάκι, Τσακάλα, Άλλο, Παπάγκο και. κάμια η βρώμικη δουλειά. Είναι πολιτική γραμματεία. Α, μάλιστα, είναι από αυτού. Είναι και τέτοιο. Είναι και μη μίστερ τουρισμό, κάτι τέτοιο. Α, τον άρχισα να είναι στα ευρωβαϊκά. ευρωπαϊκά ευρωβαϊκά. Μάλιστα, είναι. Αλλά είναι και τραμπούκο παράλληλα. Δηλαδή, βγάζει πολεμικά στάφτου συνέχεια, γι' αυτό τώρα το. Ηταν ξέρω θα πεθάνετε ακίτε και Α, ναι. Ναι, εντάξει, Πόλεμο που δεν έχω και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν. Εντάξει, αυτό που. Όσοι μα ακούνε, πιστεύω κάποιοι θα γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρω. Αυτό είναι για Αντιλαμβανόμαστε ότι. πιστεύω ότι ο κόσμο αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο αυτό. που μπορούμε να το οποίο ουσιαστικά εφαρμόζει οι πολιτικέ πολιτικές και τις πιο σκληρές όλων των προηγούμενων ετών δηλαδή μέσα στα προηγούμενα έτη ε, βλέπαμε πιο ελαφρά πράγματα από αυτά που περνάνε και θα περάσουν αυτή την περίοδο από το ΣΥΡΙΖΑ συνεπώς το γεγονός ότι κάποιοι ήταν ή δήλωνε αριστεροί παλιότερα δεν τους καθ, ε, καθιστά εσαΐ αριστεροί δηλαδή. Έλα, συνεπώς θα υποστούν, θα υποστούν την αντίδραση του κόσμου που είναι αυτό δηλαδή... Θα ήταν λίγε αν δεν υφίστανται τέτοια. Και, τον... και κόσμο φυσικά είναι και οι άνθρωποι που ανήκουν στι οργανώσει. Συγγνώμη. Όχι, δεν είναι μόνο συλλογικό κόσμο. Δεν είναι οι κάτοικοι που βρίσκονται απλά γενικά σε κάποιε πολυκατοικίε που δεν έχουν προελθεί από πάρθενο γέννηση. Δηλαδή τι έμαθα να διαμαρτύρονται έχουν μόνο όσοι δεν είναι γεγραμμένοι σε μητρόα κομμάτων ή είναι ολαιόνε. Για κάποιο λόγο θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ γιατί άκουσα και τον πέρα από το μπουρνού, που είναι λίγο αστείος κιόλας, ε, ας πούμε, άκουσα τον παπά, ο οποίος εντάξει αρθρώνει λίγο πιο σοβαρό λόγο, εν περιπτώσει, ε, που λέει ότι θα πρέπει οι αριστερές οργανώσεις να καταδικάσουν ξέρω εγώ και ότι δεν είναι δυνατόν και άκουσα τον Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι παιδί μπουρνού, ε, ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό παραπέμπει σε φασιστικέ μεθόδους κτλ. Και, και σε μεθόδου, μεθόδους, δηλαδή το να κάθει κάποιος να διαμαρτύρεται για, και να κάνει πα, παρεμβάσεις, είναι φασιστικό. Στα φίατρα, τι κάναμε ε, ως φοιτητές τι κάνουμε ως κίνημα, δηλαδή σε λίγο μαθαίνω ότι Οτιδήποτε ναι. στρέφεται να αντιον είναι φασιστικό Δηλαδή ψημια, σε, σε ναι. λίγο να το τι κάνουμε την Επανάσταση αυτό και και και και και και και και και και και και και σε και Σε και και και και και και και και που <laughs> ήταν σε επαναστατική περίοδο και πάλι υπάρχει και τεράστια κουβέντα θα γίνει, θα γίνει κουβέντα ε, αν θα πρέπει να υπάρχουν επεισόδια και θα πρέπει να γίνεται αντίσταση από τον κόσμο όποιος και να είναι αυτός είτε είναι οργανωμένος είτε όχι απέναντι σε αυτές τις πολιτιές που εφαρμόζουν. Τις Καλά, τι συζητάμε τώρα, δηλαδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι όντω έχουν μια ταμπέλα του αριστερού, και ό, όλοι όσοι τους κάνουν είτε κριτική είτε διαδηλώνουν, είναι καθήκον του κόσμου Έχει. που μένουν στο δρόμο και απορώ που δεν είπαν ότι θέλουμε τον κόσμο στο δρόμο μαζί μας γιατί έτσι ενισχύει τη διαπραγματική μα δύναμη με του δανειστέ. Πάρα. Πάρα. Δηλαδή ο παπάς θα να τρολάρισε σε μάλλον. Δεν είχε την πολιτική... δεν είχε την πολλή δουλειά. δύο η εκδήλωση του. Δεν Δεν το Εντάξει, είναι λογικό τώρα άλλη και τα γιαούρια που πέταγαν και πολλοί από αυτούς και ποια στιγμή να τα βρεχθώ να έχουν κάνει τις Εντάξει, είναι δικό Εγώ προσωπικά δεν είμαι κάποια προσωπική αντιπάθεια με τον με τον Κικίλια δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ρε παιδί μου δεν μπορεί να πούμε που είναι ένας αυτό σαν φυσιονομής, αλλά δεν έχω προσωπικά κάτι μαζί Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι σαν άτομα εννοώ Έχουμε να χωρίσουμε κάτι εννοείται ταξικά, αλλά, εντάξει, δεν έχουμε τσακωθεί κάτι διά. Το πρόβλημα είναι λοιπόν αυτό, ότι είναι πολιτικά τα ζητήματα και πολιτικών είναι το ζητήμα του Σιριζαίου. Εγώ τον Μπουρνού, ας πούμε, παίρνω αυτέ αυτές τις που βλέπω που αναφέρουν δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον παπά ξέρω προσωπικά. Και δεν με νοιάζει να του γνωρίσω, ούτε με έννοιαξε ποτέ. Ε, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι οι πολιτικές βαρμόν και οι πολιτικές υποπές βαρμόν είναι νεοφιλελεύθερες, Συνεπώς, ο κόσμος και καλά κάνει, αντιδρά σε αυτές. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποια βάζουν τα ματ, αν οι ίδιοι προσπαθούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους με τα ματ, προφανώς αυτό δεν είναι πολύ αριστερό. Έτσι. Αυτό Εντάξει, δεν είναι το αριστερό. Εντάξει, ναι. Και με μπράβους ξέρω. Εντάξει, Εντάξει αυτό είναι αριστερό. Δηλαδή. Τι να λέμε τώρα, να πούμε για το σκουρλέτι να πούμε που αδειοδότησαν πάλι του κουρδίε. Να πούμε δηλαδή, τι να πούμε, έχουνε... <ελίωνε> έχουν. Έχουν κατεβάσει τα βραδιά τελείω, είναι... Η ελληνική γλώσσα <ελίωνε> έχει χάσει τι λέξει. Να <ελίωνε> <θα> πούμε <ελίωνε> για τα διόδια <ελίωνε> που έλαβαν τώρα διόδια στη Βαρύμπορ <ελίωνε> και στην Κυψιά. <ελίωνε> <ελίωνε> που πριν από μερικά χρόνια πολλοί από αυτού ήμασταν μαζί και διαδηλώναμε. Τι να πούμε, πλέον έχουν αφαιθεί α πούμε, και όχι μόνο έχουν αφαιθεί, ενεργητικά επιλύτω το σχέδιο του των πλιατσικολόγων ας πούμε ντόπιων ολιγαρχών και των ξένων α πούμε πολιεθνικών και του πολιτικούς προσωπικού ας Τα πούμε έχουν κατεβάσει τόλια σε Νέικελ, Σόιμπλε, στην Deutsche Bank, στην, στο Μπόμπολα, στο mm -hmm. Βαρινογιάν όλου εδώ στον Μελισανίδη, στον Μαρινάκη, όποιοι είναι τέλο πάντων. Στην JP Avax που έμαθα και αυτή μπαίνουν στον χώρο τη αγορά ενέργεια. Μπήκαν όλα τα καλά παιδιά. Όλοι μπήκαν, ναι. ναι. Και ο Περιστέρη, η Τέρνα, και η JP ναι. Avax, και ο Μπόγκολα έχουν μπει όλοι. Και βλέπουμε το μνημονιακό πρόγραμμα, δηλαδή απελευθέρωση τη αγορά η ε, ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ, του ΑΓΜΕ και τα λοιπά, που αποσκοπούν τελικά. Το να μπουν με νερή μια αγορά σε σειρά, με το καλύτερο πελατολόγιο, τα πλέον πελατολογία, η γνωστή, α πούμε, ε, χούφτα των και διαπλεκόμενων ε, καπιταλιστών ναι, καπ ναι, ναι. Ελλήνων και συνεχίζεται αυτό το πράγμα, οι οποίοι είναι και μεσίτες α πούμε, και τσιράκια το μεγαλύτερο okay, πολυτεχνικό γιατί okay, δεν, βδά ε, δηλαδή, δηλαδή, δεν δηλαδή, το βλέπετε. που δεν έχουν το лоу house, με πώς τα τους στους απέκσους. Δεν πόσο δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Τι περισσότερο αυτό είναι κι με χρόνος όλες αυτές δραστηριότητες που σε πολλές νόμιες, στο weekend και παράνομη δραστηριότητα, ακριβώς. Τι λέμε τώρα. ο Σύριζα έχει τώρα αυτοί ξέρετε το να το κομματικοποιήσουν ε, το ζήτημα. Ότι ναι, ναι. ήταν και καλά, ήταν η ΑΕ και είναι η πρώην Σιριζέι δηλαδή. Ότι ήταν δηλαδή, και τα δηλαδή, ντιαζένε, ας πούμε, επειδή... Ωραία, εντάξει, δηλαδή η γραφικότητα σε όλο το μεγαλείο, έρχεται. Μέσα από την ώρα δεν ξέρει τι είναι, δεν αυτό είναι μικρό κόσμο. Ο κόσμος αυτό που καταλαβαίνει είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μας έχει κάνει τη μεγαλύτερη πόρνη αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Σε όλα τα επίπεδα. Σε σε όλα τα επίπεδα σε οικονομικό, σε εθνικό επίπεδο και, α... Α... Α... Α... Α... και από άποψη στρατηγική και εθνική κυριαρχία, από όψη μνημονιακό, α πούμε και εκχώρηση ε... οποιοδήποτε δικαιωμάτων εργασιακών και ε... Ε... συνταξιοδοτικών κύκλο κάθε εξή. Από άποψη εκχώρηση περιουσία ιδιωτική μέσω των κείμενο δανείων. Δηλαδή γίνεται ένα χαμός τη μέσα αρμαγκενόνα ο κόσμος φεύγει στην μπουχή <συμφι> στην μπουκα γιατί... και οποίος επικαλύπτεται το Σεπτέμβριο, γιατί το Σεπτέμβριο. Ναι, αλλά μετά με μνημονιακό πρόγραμμα μια μια το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο ο κόσμος ήταν από απανοτέ φαλιά, έτσι πια στο ηρωικό ήρωικό η... η... Δεν είχε καμία εναλλακτική μπροστά του πρόγραμμα. για το παράλληλο πρόγραμμα το είναι αυτοί. Και αυτό, Και αυτό. Και αυτό μέσα Αλλά ο μια το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη Δημοκρατία, α πούμε, δεν είναι ο... ουσιαστική εναλλακτική πρόταση. Και επί επίσης... πρόταση της ΛΑΕ για παράδειγμα, δεν είναι για να εμπεδοθεί ούτε να αναπτυχθούν δεσμοί εμπιστοσύνη ε... στο λαό, επαρκής κτλ. Αυτό θα γίνει μέσα στου αγώνε του κοινωνικού διαστήματο. Έτσι θα εμπεδοθούν δεσμοί με οποιαδήποτε οργάνωση, δεν το κομματικό η οποία και είτε Γίνουν αγώνε, να υπάρχουν πρωτοπορίε των αγώνων αυτών. Α <στονίτρια> πούμε το κίνημα, πώ εμπεριόρισε το κίνημα, πώ εμπεριόρισε το κίνημα, πώ το κίνημα, πώ ένα πρωτοπόρο κίνημα αντίθεση, αλληλεγγύη, αν υπάρχει, στον αγώνα τη τελευταία εξαρτία. Στα βιώδια, στη, στα κοινωνικά αγαθά, την πρόθεση των κοινωνικών αγαθών, την αντιμετώπιση τη κρίση, τον αγώνα μα για τη στέγη, α πούμε. Όλο αυτό τον αγώνα. Μα έβλεπε ο κόσμο εδώ, στα δίπλα το πρόβλημα, σε πολύ σημαντικά προβλήματα επιβίωση που είχε. Και έτσι μας αναγνώρισε ας πούμε, το κίνημα αυτό και συμμετείχε σε αυτό το κίνημα και συμμετέ... εξακολουθεί να συμμετέχει τόσο δραστήρι Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει κάνει όλα αυτά που προείπες και να περιμένει ότι ο κόσμο δεν θα βγει για το να απαιτεί ότι ο κόσμο φέρνει και στον καναπέμο όλα αυτά που παίρνει ακριβώς. <συμπέντες> Δες, δηλαδή... Αυτό θέλει. Είπαμε, ήμαρκα να πούμε. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό τη στιγμή που θα χορέψουμε ένα και ένα ζεμίλικο. Σαν χορέψουμε κι ένα ζεμίλικο. στην Γερμασία. Καλή ώρα. Μετσι τη εδώ. Για πέζερες γιατί, εντάξει, εγώ τώρα ││││ Τάπες, τάπες. ││││││││││││││ δεν... ε, ε, ε, για ││││ ε, δεν │││││││││ δεν ││││││││ δεν είναι Τώρα δούμε έχουμε ιστορίε. Το, το ΜΕΚ θα εκπέμπει και Πακιστάν πλέον. στο Πακιστάν, Για ευνόητου λόγου. Πάμε. Γεια σα. Θα έχει τη φάση. Δεν έχει τη φάση. Σα τηλεφωνώ από το Πακιστάν. Εντάξει. Η φάση έχει πολύ γελίο. Δηλαδή αν βγάλει λίγο το θέμα το ανθρωπιστικό που α πούμε είναι στα κάτω. Μήπω λάθο. Καλά, αλλά γέλιο η έννοια. Δηλαδή η ηρωνία, α πούμε, του ότι λίγο. Ο παπππού. Η ηρωνία. <laughs> Λίγο πα Λίγο ε, ας πούμε ε, ότι θα καθαρίσει ας πούμε, το χώρο των media ξέρω ότι τα μύδια και θα μπουν ακόμη μεγαλύτερη, <laughs> Ναι ναι. <laughs> <laughs> τι παιδιά είναι αυτά τα, Δηλαδή τι ξέρω; Τι test θα πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα <laughs> okay. να media <σοπόλιο> Αφήνει <σοπόλιο> <σοπόλιο> ε, <σοπόλιο> ο Πεντεντέρης εκεί με άσπρη μου έξω από την κόμπη. Ατζάνια, τζάνια. Να φέρει και τους τέτοις. Δεν μπορώ να φέρει και τους Rolling Stones. Δεν τους επόμενο καράβι είναι σας. Ε, αυτή η αριστερή κυβέρνηση πιστεύω ότι έχει ανταποκριθεί το 0%. Άπτεστα όμω το 0%. Χαρίζει άσχημα γέλιο όμω, όντω. Σε όσου έχουν αίσθηση χιούμορ και δεν έχουν χάσει μέσα στην κρίση, γιατί δεν ξέρει. Δεν μπορεί να κουστάει και Αλλά όσοι έχουν διατηρήσει ένα επίπεδο αίσθηση χιούμορ, πιστεύω ότι έχει πλάκ. Εντάξει και τα στελέχη, δηλαδή. Αυτά και αν προσφέρω. Να Inters, θα μιλήσω για του κλασσικού μεγάλου κομικού, α πούμε, Τιτριμισελ Λογιανάκι. Εντάξει, τώρα μιλά για κλασικό ή για την αγκογράφα. Για καινούργια αστέρια τα οποία ξεπηδούν. Καταρχά, ε, δεν θυμάμαι ονομαστικά γιατί. Τι κάνει ο Σορίζα πλέον, τι κάνει. Προκειμένου να μην ε, ε, φαρούν τα άφαρτα αυτά τα μεγάλα τη τελέχη, τα οποία ξέρω εγώ τρώνε χλέπε και γιάουκια γουβέρνου που σταθούν. Στέλνει κάτι πρώην πασόπους ή βγαλμένους από κάτι τα άδεια του κομματικού σωλήνα, κάτι γκαγιά, προκειμένου να φάνε αυτή την μύλλα και την λέζα, ξέρω, στα κανάλια. Και κοιτάξτε, εγώ είχε γίνει το σάκος του μπόξινγκ, τον κάθε τζιτσιόγκο είναι δημοκράτη, κτλ. Και, και βλέπεις, ε... προσθέτει ένα άπειρο γέλιο. Εντάξει, τώρα κάτι οι ξέρω εγώ, μέσα από τη λίστα που έχουν βγει, κάτι οι βουλευτές Πρέβεζα, ξέρω εγώ, Κοζάνη, από κάτι χωριά, τέλος πάντων. Τα οποία δεν είχαν καμία ούτε καν γύρω στην τοπική κοινωνία. Απλά ήταν για να μπουν στην, μέσω τη λίστα για να ψηφίσουν τα μνημόνια. μνημόνιο. Να το κάνει κάποιο ο οποίο. Ναι, για απόλυτη εξάρτηση από αυτό τον μηχανισμό. Ε, εντάξει, περισσότεροι βουλευτέ δοτεί. Οπότε <στοί> <τα δοτοί. Πλέον, στοί> προσφέρουν άπειρο <στοί> γέλιο. Ε, δηλαδή, τίνα, τίνα, τίνα, τίνα <στοί> μεγάλη Είναι ένα μεγάλο κομικό θέατρο, πούμε. Ένα μεγάλο κομικό θέατρο ο οποίο θυσιαστεί αυτή τη στιγμή μια <στοί> χώρα και ενό λαού. Εντάξει, η σφαλιάρα πέφτει η σύννεφα, δηλαδή είναι τζανετάκο. Καρπαζό εις πράκτος. Ναι, τζανετάκι, τζανετάκι, δηλαδή, ναι. Πω, ο τσακαλώτος, Με σίγουρα το μπλάκω ο σφαλιάρες, ο Σόιμπλε, α πούμε, τον του. Αν θέλει, ναι. <laughs> Αν έχει <laughs> κέφια. Τι να πω Εντάξει, αυτό δηλαδή, έχουμε και αυτό από πάνω. Ναι. Εντάξει, τι να κάνεις. Ε, πρέπει να περάσουμε κάποια στον κόσμο λέω. δηλαδή τον παροτορύνουμε για κάποια πράγματα και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, φε... τι ο κόσμος πώς πρέπει να δράσει το επόμενο διάστημα Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, δηλαδή, ο ο ο ο... Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει... Υπάρχει μια από οποιοδήποτε ο <στοί> κόσμος έχει φάει πάρα πολλές φαλιάρες Αυτό που παίκει ο να ταυτίσει το όνομα τη αριστερά με αυτό που κάνει ο ίδιο, Αυτό είναι μια μεγάλη λίπτα Δηλαδή πλέον το κόσμος ακούει αριστερά Αν είναι εσύ, το μη πολιτικό πράγμα Αν πράγμα. αριστερός σου λέει τι μείγαμε την αριστερά Ναι, ακριβώς Δηλαδή έχει φάει μεγάλη λίπτα Εκεί από την αριστερά έτσι όπως την χρόνια Γιατί ήρθε και να Δεν έχει βραδιά, εγώ είναι το ωράριο του... <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν... Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ο κόσμος πλέον δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πια να εμπιστευτεί. Ρωτάει και εύλογα α πούμε γιατί να εμπιστευτεί ο εσάς, α πούμε και. γιατί να μην είστε και εσύς σαν τον Σύρισα. Το Παρότι λέτε χ, έχει... κιόλας, το μόνο που μπορεί να πεις στον κόσμο είναι να συμμετέχεις προκειμένου να μπορείς να κρίνει και να διαμορφώσεις <Το> τις ε, συνθήκες τουρισμούς. Αν και ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να πάψει να αυτό το... Α πούμε, επίνδυνος ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή αυτή η ανάθεση, το ότι... ο Από στην τηλεόραση, αφού μοιράζομαι και τα και μια λευκή πιθανότητα τα περιμένω να έφυγει. Εντάξει, έχει σκεφτεί, να πούμε. Κάτσε, το λίγο το ζήτημα, ψάχνει λίγο ρε κόσμο. πάντων, τώρα, γιατί ο δεν αλήθεια. Έκανε όχι μόνο τα έκανε μπορούσε να στον κόσμο, έτσι, σωστά. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ε, να κρατήσει η φλόγα αναμένη, να μην ε, σβήσει προ, ε, και να μην ε, επέλφουν προ, ε, πέτρινα χρόνια εδώ για την ελληνική κοινωνία. Εμείς ε, λειτουργούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, ε, ώστε ο κόσμο πραγματικά να μπορέσει να δημιουργήσει κινήματα τα οποία θα αντισταθούν απέναντι στα ανθρωποφάγα μνημόνη και να αποτελήσουν αυτά τα κινήματα και τον σπόρο τη ανατροπή, η οποία η ανατροπή θα έρθει μέσα από. Ε, Ριζοσπαστικέ ε, αναδιατάξει του πολιτικού σκηνικού. Ε, αυτό έχουμε να πούμε σε γενικέ γραμμέ. Και μην ξεχνάμε και το πάντα, έτσι, την ε, πάντα επίκαιρη και υφιστάμενη απειλή και του εκφασισμού και τη ελληνική κοινωνία. Ειδικά με το προσφυγικό που αναμένεται να μείνουν αν μη τι άλλο αρκετέ δεκάδε χιλιάδε πρόσφυγε ελληνικό ελάφος, αν ε, ανάλογα με τους σχεδιασμού της Ευρώπης θα γίνει ε, Δηλαδή, εμείς yeah. από τη σκαρά, δεν έχουμε καμία δύναξη το θέμα. Ος, ως κυβέρνηση Και είναι. να πούμε για τον τελευταίο ε, νέο, να, να... να υπερασπιστούμε το, το σημαντικό θέμα. Και να πούμε για έναν τελευταίο νέο που είναι τις στιγμής, η Παλμύρα απελευθερώθηκε το Συριακό Στρατό. Ένα πολύ σημαντικό... Yeah. Ε... Θέμα. Ε, οι οι τζιχαντιστές έβαζαν βόβες ε, και στα αρχή ε, φεύγοντας, ξέρω, προκειμένου να αντιβρίσκουν ε, το στόχος, όμως ε, απελευθερώτηκε, γιατί το επόμενο βήμα είναι και η Ιράκα, που είναι η πρωτεύουσα του Αίσι, του Ξεύδο ΙΣΙΣ, τέλος πάντων, του Ισλαμικού κράτους, ε, προκειμένου να θέλει πραγματικά η απελευθέρωση της Συρίας να πάνε σε εκλογές οι άνθρωποι και να μπορέσουν ουσιαστικά να ε, αναδομήσουν και να σώσουν να, Μιλάμε πάνε. για μια χώρα πλήρω καλύτερα έτσι Ωραία Ά, λοιπόν, ε, να σας ε, καληνυχτήσουμε από την πλευρά μας Εγγερθεί <συσχε> ε, και ο νεχτερινός τύπος, για αυτό εγώ τώρα καλύπτυζω Είμαν ο εσπερινός τύπος, όπου θα καλυσπερίζω Λοιπόν, κίνημα www.dblu.org.in το site, ευχαριστούμε πάρα πολύ την τη συχνότητα του το πλατεία ρέιντιο και φιλόξενοι λοιπόν, όπω πάντα κάτω πάντα, πάρα πολύ τον πάνο για την παραγωγή Όπω πάντα, τουλάχιστον την ημέρα που κάνουμε την ημέρα που κάνουμε έχω μπή φιλόξενη τις άλλες δεν ξέρω για εμάς φιλόξενοι τώρα για τους άλλους δεν ξέρω άντους διώχνουμε, να μην ξέρω την πόρτα Αυτά, καλώς σας ράζω Γεια